Στοίχη 27 έως 31. Ο Ιησούς εμπέζεται από τους στρατιώτας. 27. Τότε οι στρατιώτε του γεμόνος, αφού παρέλαβαν τον Ιησούν και τον οδήγησαν στην εσωτερική ναυλή του παλατιού που έμενε ο Επίτροπος της Ρώμης, εμάζευσαν τριγύρω του όλην τη φρουράν. 28. Και αφού τον έγδισαν, επειδή ήθελαν να διακομωδήσουν τα βασιλικάς του αξιώσει, τον ένδισαν με κόκκινο μανδύαν. 29. Και αφού έπλεξαν στέφανον από αγκάθια, έβαλαν αυτόν επί της κεφαλής του αντιστέματος και του έδωκαν αντισκύπτρου βασιλικού κάλαμον εις την δεξιά του και αφού εγωνάτισαν εμπρός του τον ενέπεζον και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύ των Ιουδαίων». 30. Και αφού τον έπτυσαν, επήραν τον κάλαμον και εκτυπούσαν στην την του. 31. Και όταν τον ενέπεξαν, του έβγαλαν τον μανδύαν και τον ενέδυσαν τα φορέματά του και τον επήγαν για να τον σταυρώσουν.